Στο, Μέσα στο ποτό, ποτέ, δηλαδή στο νερό, θα πιω Ότι δεν με κουράζει, ότι δεν με τρομάζει, ότι δεν μ' αγγίζει